Λόγος 17. Περιαναισθησίας Για την έκρωση της ψυχής και για το θάνατο του νου, πρώτου σωματικού θανάτου. Ανεσθησία και στα σώματα και στις ψυχές είναι η απονεκρωμένη αίσθηση, η οποία από χρόνια ασθένεια και αμέλεια, κατέληξε να αναισθητοποιηθεί. Δεύτερον, η αναλγησία είναι πολυκαιρισμένη και μόνιμοποιημένη αμέλεια, ναρκωμένη σκέψης, γέννημα των προλήψεων. Είναι παγίδα της πνευματικής προθυμίας, βρόχο της ανδρείας, άγνια της κατανήξεως, θύρα της απογνώσεως. Η αναλγησία είναι μητέρα της λήθης, δηλαδή της λησμοσύνης του Θεού και των εντολών Του. Και εν συνεχεία, θυγατέρα της δικής της θυγατέρας. Είναι ακόμη απόκρουσης από την ψυχή του φόβου του Θεού. Τρίτον. Ο ανάλγητος είναι άφρον φιλόσοφος. Είναι αυτός εξηγεί το θέλημα του Θεού εξηγεί το θέλημα του Θεού στους άλλους προς δική του κατάκριση Αυτός που φιλολογεί εις του εαυτού του Αυτός που είναι τυφλός και διδάσκει τους άλλους πώς να βλέπουν Ο μιλείς στους άλλους για τη θεραπεία του τραυματός των ενώ συνεχώς ερεθίζει και χειτυροδρεύει το δικό του συνεχώς ερεθίζει και χειροτερεύει το δικό του τραύμα. Ομιλεί εναντίον του πάθους και συνεχώς τρέφεται με όσα το προκαλούν. Εναντίον του πάθους προσεύχεται και αμέσως πέβδει να το ικανοποιήσει. Ικανοποιώντας το, εξοργίζεται κατά του εαυτού του και δεν τρέπετε τα λόγια του ο ταλαιπωρός. «Άσχημα κάνω» φωνάζει και με ευχαρίστηση επιμένει στην αμαρτία. Το στόμα προσεύχεται εναντίον του πάθους, αλλά το σώμα υπεραυτού αγωνίζεται. Περί θανάτου φιλοσοφεί και συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Για το χωρισμό στενάζει και σαν να είναι όνειο, αμελεί και ανιστάζει. Ομιλεί για την εγκράτεια και δίνει αγώνες για τη γαστριμαργία. Μακαρίζει την υπακοή και πρώτος αυτός παρακούει. επενή τους άπροσπαθείς και δεν τρέπεται να μην και να φιλονικεί για ένα κουρέλι. Παρασυρμένος την οργή πικραίνεται και εν συνεχεία οργίζεται πάλι επειδή πικράθηκε και έτσι προσθέτει ήττα στην ήττα χωρίς να το αισθάνεται Διαβάζει για την κρίση και αρχίζει να χαμογελά Διαβάζει για την κοινοδοξία και κοινοδοξεί την ώρα της αναγνώσεως Αποστηθίζει λόγους περί και παρευθείς καταβυθίζεται στον ύπνο Εγωμιάζει την προσευχή και την αποφεύγει σαν μαστίγιο Μόλις χορτάσει φαγητό μετανοεί και ύστερα από λίγο τρώγει και χορταίνει περισσότερο. Μακαρίζει τη σιωπή και την εγκομιάζει με πολυλογία. Διδάσκει περιπραότητος και πολλές φορές οργίζεται την ώρα της διδασκαλίας. Μόλις συνήρθε από το σφάλμα του εστέναξε και αφού κούνησε το κεφάλι πάλι υπέκυψε στο πάθος του. Κατηγορεί το γέλιο και χαμογελαστός διδάσκει περί Κατηγορεί πολύ μπρόσε άλλου τον εαυτό του ως κενόδοξο και με την κατηγορία αυτή κοιτάζει να προσπορήσει στον εαυτό του δόξα. Με εμπάθεια ταινίζει τα ευγενή, τα ευηδή πρόσωπα και ομιλεί περί σοφροσύνης και αγνότητος. Επαινεί τους ερημήτες και τους ησυχαστές, ενώ περνά τον καιρό του στον κόσμο, και δεν αντιλαμβάνεται ότι έτσι ξεφτιλίζει τον εαυτό του. Επενεί και δοξάζει του ελεήμονες, αλλά βρίζει του φτωχού. Πάντοτε γίνεται κατήγορο του εαυτού του, αλλά να συνέλθει δεν θέλει, για να μην πω δεν μπορεί. Τέταρτον Έτυχε να δω πολλού τέτοιου που δάκρυζαν ακούγοντας περί θανάτου και περί της κρίσεως και με τα δάκρυα ακόμη στα μάτια έτρεχαν γρήγορα στην τράπεζα να φάνε. Και δοκιμάζα θαυμασμό πώς κατορθώνει η δέσποινα αυτή και ο ζωθήκη, δηλαδή η κοιλία, δυναμωμένη από την πολλή αναλυγησία, να κατατροπώσει και το πένθος ακόμη, Πέμπτον, με τη μικρή γνώση για την ικανότητα που διαθέτω απεγύμνοσα τις δολιότητες και τις πληγέ της πετρόδου αυτής και αποκρίμνου και μανιόδους και ανοήτου αναισθησίας. Δεν έχω διάθεση να φιλολογώ περισσότερο εις βάρος της. Όποιος όμως δίνεται με τη βοήθεια του Κυρίου να παρουσιάσει από πείρα και δοκιμασία Κατάλληλα φάρμακα για τις πληγές αυτές, ας μην διστάσει να το κάνει. Εγώ δεν το θεωρώ ντροπή να προβάλλω αδυναμία, αφού είμαι τόσο πολύ εχμαλωτισμένος από αυτήν. Αλλά ούτε και τις δολιότητέ της και τα τεχνάσματά της κατόρθωσα να καταλάβω μόνος μου, παρά μόνο αφού κάπου την συνέλαβα και την εκράτησα δια της βίας και την εβασάνησα και την μαστίγωσα με το μαστίγιο του θείου φόβου και της αδιαλήπτου προσευχής την ανάγκασα να ομολογήσει όσα προανέφερα. Μου φαίνεται δε ότι έλεγε η τυραννική και κακούργος. Οι δικοί μου σύντροφοι ενώ βλέπουν νεκρούς γελούν. Ενώ παρίσταται στην προσευχή είναι εξ ολοκλήλου και σκληρή και σκοτεινή. Πετρώδης, σκληρή και σκοτεινή. Ενώ αντικρίζουν την Αγία Τράπεζα μένουν ανέστητοι. Ενώ μεταλαμβάνουν από το Άγια Δώρα, είναι σαν να γεύθηκαν απλώς ψωμί. Εγώ όταν τους βλέπω να κατανίσονται, τους καταγγελώ. Εγώ έχω μάθει από τον πατέρα που με γέννησε να φωνεύω ότι καλό γεννιέται από την Ανδρία της ψυχής και τον ευσεβή πόθο. Εγώ είμαι η μητέρα του γέλωτος. Εγώ είμαι ο τροφός του ύπνου. Εγώ φίλη του χορτασμού. Εγώ όταν ελέγχομαι, λέει η Αναστησία, δεν πονάω. Εγώ είμαι σφιχτά αγκαλιασμένη με την ψεύτο ευλάβεια. Κατάπληντος λοιπόν κι εγώ από τα λόγια αυτής της παράφρονος ρωτούσα το όνομα αυτού που τον γέννησε και εκείνη μου απάντησε «Εγώ δεν έχω μία γέννηση μόνο. Η δε φόρησή μου είναι κάπως ποικίλη και άστατη. Εμένα, λέει η αναισθησία, με ενδυναμώνει ο χορτασμός της κοιλία, Εμένα με αύξησε η πολυκαιρία. Λόγος 17. Περί Ανεστησίας Αγίου Ιωάννου συναίτη Ιωάννου της Κλίμακος Συνέχεια Εμένα με έχει παγιώσει η κακή συνήθεια και όποιος την απέκτησε ποτέ δεν πρόκειται να απαλλαγεί από μένα λέει η ανεστισία. Εάν μελετάς επίμονα και με πολλή αγρυπνία την αιώνια κρίση, ίσως με κάνεις να χαλαρώσω λίγο. Κοίταξε από ποια αιτία γεννιόνται σε σένα. Δεν έχω σε όλους την ίδια αιτία και αγωνίζω εναντίον της μητέρας μου αυτής. Να προσεύχεσαι συχνά στους τάφους, ζωγραφίζοντας ανεξίτηλα την εικόνα τους στην καρδιά σου. Εάν μάλιστα αυτή δεν ζωγραφιστεί με το χρωστήρα της νηστείας, δεν πρόκειται να με ιστονεώνα. αιώνα.